Φίλε μου, Αλέξη, το έλαβα το γράμμα σου και με ρωτά τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός, πως είπε στη μητέρα μου, ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία και όλο υποθούσα κάτι νέο να μάθει που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Και ήρθανε χτες το νέο, έτσι απροσδόκητα, Σιγά ο γιατρός το διάδρομο μιλούσε και τ' άκουσα. Στην κάμαρα εσκοτήνιαζε και ο θόρυβος του δρόμου εσταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου, λυπήθηκα. Διασκέψου τόσο νέος. Μας τον εαυτό μου αμέσω υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουν και είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουν κι όλο η μητέρα μου έλεγε το Μάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του στη στιχάκι έχω σκαλίσει. Τη θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη. Κι εγώ πια ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις όλους τους φίλους χαιρετίσματα και αν τύχει να απαντήσει την Ελένη πως με ένα φορτηγό πες και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια, ο Χάρος ήθελε να ερχόταν σαν ένα καπετάνιος να με πάρει χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα. Μπορεί κιόλα να σε έκαμα να κλάψεις. Δεν θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση. Μα δεν θα λάβει σκόπο. Jesus.